92,7 και 93,1 στα FM Αγαπητοί ακροατέ, καλή σας μέρα Από το ραδιοφωνικό σταθμό Ρόδου της ελληνικής ραδιοφωνίας Θα ακούσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας Τα 200 χρόνια από την επέτειο της επανάστασης του 1821 Στο μικρόφωνο Αριστίδης Μιαούλη Στη μουσική και τα τραγούδια ο Διαμαντής Διαμαντής Και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής Σήμερα θα σταθούμε σε ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, άγνωστο για τον περισσότερο κόσμο. Θα θυμάστε ότι στην ιστορία μας, μόνο με μία λέξη, αναγράφεται το, το γεγονός του ολοκαυτώματος της Κάσου. Πάμε λοιπόν πίσω. Στον τέταρτο χρόνο της εθνικής παλιγενεσίας, ο Σουλτάνος Μαχμούτ, Βρισκόταν σε αδυναμία να καταστήλει την Επανάσταση και ζήτησε τη βοήθεια του υποτελούς του Μεχμέταλη Πασά της Αιγύπτου. Το Μάρτιο λοιπόν του 1824 συνήφθη μεταξύ των δύο ανδρών μια συμφωνία με την οποία ο Μεχμέταλη δεχόταν να συμπράξει υπό τον όρο να του παραχωρηθεί η Κρήτη, η Κύπρος και να διοριστεί ο θετός γιος του Ιμπραήμ διοικητής της Πελοποννήσου». Την ίδια ώρα οι ελληνικέ δυνάμει βρισκόμενε στη δίνη του εμφυλίου πολέμου είχαν φθαρεί και αποσυντονιστεί όπω αναφέρουν οι ιστορικοί. Οι Τουρκοεγύπτιοι έδιναν πρωταρχική σημασία στι καταθάλασσα επιχειρήσει γιατί αν δεν καταστρεφόταν ο ελληνικό στόλο και δεν εξουδετερώνονταν οι ναυτικέ βάσει των Ελλήνων δεν θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν και οι καταξηρά προσπάθειέ του. Αποφασίστηκε λοιπόν ο Αιγυπτιακός τόλος υπό τον περιβόητο Χουσέιν να προσβάλλει την Κάσο και ο τουρκικός υπό τον Χοσρεύ τα ψαρά. Και βεβαίως, όπως είναι γνωστό, τα ψαρά καταστράφηκαν νωρίτερα στις 20 Ιουνίου του 1824 με τη σφαγή των κατοίκων τους από τον Οθωμανικό στρατό. Στα μέσα Ιανουαρίου του 1824 η Αιγυπτιακή ναυτική μοίρα πέρασε μπροστά από την Κάσο, κατόπτευσε την περιοχή και έριξε μερικές κανονιές για να εκφοβήσει τους κασχίοτες και άμεσα βεβαίως συντόπιοι απάντησαν αντιπυροβολώντας όπως τα λέγαμε άφοβα και χωρίς δισταγμό γιατί πίστευαν στις δυνάμεις και στις δυνατότητές τους το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε τις πληροφορίες τους για το επικείμενο χτύπημα του νησιού τους και εν ζήτησαν βοήθεια από την κεντρική διοίκηση πλην όμως η απάντηση ήταν αρνητική γιατί δεν υπήρχαν χρήματα για ναύλωση ικανού στόλου, ύδρας και σπετσών κατά κύριο λόγο, για να αντιμετωπίσει την επερχόμενη τουρκο-αιγυπτιακή λέλαπα». Η απόφαση αυτή βεβαίως δυσαρέστησε τους κασιώτε που τόσα πολλά είχαν μέχρι τότε προσφέρει στον αγώνα. Αφετέρουδα υπήρξε και μοιραία μια και ο Γιβραλτάρ με απόλυτη θαλάσσια κυριαρχία στην περιοχή αυτή θα πετύχαινε άνετα το σκοπό του. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου με βομβαρδισμό του νησιού από μοίρα 20 Αιγυπτιακών πλοίων. Η ενέργεια επαναλήφθηκε στις 26 Μαΐου με ανηλεή βομβαρδισμό και φτάσαμε στην 7 Ιουνίου όπου το δυτικό μέρος του νησιού, το οποίο ήταν αφρούρητο όπως μας λένε οι ιστορικοί, ήταν ευνοϊκό για να αποβιβαστεί εκείνη την ασέλινη νύκτα η ομάδα των εμπειροπόλεμων πάνοπλων στρατιωτών με τριάντα και πλέον βάρκες. Και εγκατέστησαν αμαχητή το απαιτούμενο προγεφύρωμα για να αποβιβαστεί αμέσως μετά η κύρια τους αποτελούμενη από τρεις με τέσσερις χιλιάδες πάνοπλους αρβανίτες και άφθονο πολεμικό υλικό. Τι συνέβη τώρα από εκεί και πέρα... Η ιστορία έχει γράψει με χρυσά γράμματα την συνέχεια. Πάμε λοιπόν στην Κάσο να γνωρίσουμε και να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με το ολοκαύτωμα, όχι μόνο αυτό καθαυτό αυτό ως ιστορικό γεγονός αλλά και μια προέκταση και μια προσπάθεια καταβάλει έτσι ώστε να το πλησιάσουν οι κασιώτε και να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη και πως ήταν εκτονέσο ο αγώνας των Κασίων. Είναι ο εκλεκτός συνάδελφος και συγγραφέας Μινάς Βιντιάδη, Καλημέρα στην γάσο καλή σας μέρα κύριε Βιντιάδη να μιλάμε στον ενικό μιας και είμαστε χρόνια φίλοι και συνάδελφοι. Βεβαίως καλημέρα Αριστίδη, καλημέρα τον αγαπημένο μου της φίλο Διαμαντή που φροντίζει τις μουσικές, καλημέρα στο Γιώργο που φροντίζει τον ήχο και καλημέρα σε όλους τους ακροατές της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν όλους σας για αυτό το αφιέρωμα. Ε, Αρισθίδη, έμεινε πολύ στην, στο τέλος. Εγώ θα σε πάω λίγο στην αρχή. Δηλαδή έμεινε σε όλα και με πάρα πολύ ωραία ελληνικά και πάρα πολύ ωραία... Ε, ιστορικά στοιχεία μας έδωσες το πώ ακριβώς έγινε φτάσαμε στην ημέρα του Ολοκαυτώματος. Εγώ θέλω λίγο να πάμε τρία χρόνια πριν να πάμε στο 21 να πάμε στην κήρυξη της Επανάστασης και μάλιστα να πάμε λίγο πριν την Επανάσταση θέλω να πω στους φίλους ακροατέ, λοιπόν ότι η Κάσος πριν την Επανάσταση ευημερεί ε, πάνω από 7.000-8.000 ψυχές ζουν, υπάρχουν 116 καράβια, τα 40-45 έχουν όνομα, πάνω από 1.000 κάτοικοι είναι καπεταναίοι και ναυτικοί, οργώνουν τις θάλασσες. Το νησί έχει απ' όλα, έχει φυταρί, έχει κριθάρι, έχει μέλι, βγάζει γαλακτοκομικά προϊόντα, έχει πουλιά στα βουνά του, ψάρια στις θάλασσές του, έχει τα αρμάτια απέναντι να βγάζουν γύψο. Άρα έχουμε ένα νησί το οποίο λίγο πριν την Επανάσταση ευημερεί. Άλλο καθοριστικό στοιχείο που πρέπει να ξέρουμε και οι ιστορικοί οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν όσο έπρεπε με αυτό το θέμα. Η Κάσος δεν έχει βαρύ τουρκικό ζυγό. Δεν έχει αυτό που είχαν στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Επίσης δεν έχει αρνητική επέμβαση από τον κλήρο και κυρίως δεν έχει τους κοτσαμπάσιδες οι κοτσαμπάσιδες όλη την ε, υπόλοιπη Ελλάδα ακόμα και στα νησιά στην Άνδρο ε, νέμονται τον πλούτο που βγάζει η γη η ελληνική γη δίνουν ψύχουλα. αφού δώσουν τον φόρο στους Τούρκους δίνουν ψύχουλα στους κολύγους σα, στο λαό τον αποκαλούν δε όχλο το λαό και δεν θέλουν να γίνει η Επανάσταση. Οι κασιώτε, όπως και οι Καρπάθοι τους έδιναν το φόρο στους αξιωματοίους και φεύγανε. Ακ, όπως το ο Αριστίδη, πήγαινε ε, να πάμε στο 1820 λοιπόν για να πάρουμε την Επανάσταση από την αρχή. Ταξιδεύει στην Κωνσταντινούπολη ο Ηλίας Κακομανώλης μήτε, για να πληρώσει το φόρο, τον ετήσιο, μείτε από τον ίδιο τον Υψηλάντη στη φιλική εταιρεία, γυρίζει στην Κάσο, έχει μυηθεί ήδη και ο Θοδωρής Κανταρτζής, ο μεγάλος μας ήρωας, ο μεγάλος καπετάνιος ο οποίος κατάγεται από το γήθι, από ένα χωριό του γηθίου, ταξιδεύει εκεί και μυείται και εκείνος. Έτσι λοιπόν, παραμονές της επανάστασης, πολλοί κασιώτες έχουν μυηθεί στην επανάσταση και το νησί το διοικούν οι πρόκριτοι και οι καπετανέοι. Είναι πολύ καθαρό νησί δηλαδή στο πώς θα μπει στην Επανάσταση. Άρα μαζεύονται οι καπεταναίοι και οι φιλικοί στο σπίτι του Νικόλα Γρηγοριάδη και αποφασίζουν ότι η Κάσος θα μπει στον αγώνα. Γράφουν ένα γράμμα στην Ύδρα Αριστίδη και αγαπητοί Ακροατές αλλά δεν περιμένουν την απάντηση και στις 17 Απριλίου θυμίζω 25 Μαρτίου αν δεχτούμε αυτή ως επίσημη κήρυξη που στην ουσία είναι αρκετέ μέρε πριν με, τον, με την ε, διακήρυξη του Υψηλάντη στο Ιάσιο Μάχου Υπέρ πατρίδος. 25 Μαρτίου λοιπόν α πούμε ότι γίνεται και η Καλαμάτα την επόμενη μέρα η κατάληψη 17 Απριλίου η Κάσος έχει μπει στον Αγώνα και τι κάνει όλα τα καράβια τα μεγάλα γίνονται από εμπορικά πολεμικά βάζουν κανόνια 12, 10, 8 κανόνια και το πρώτο του ταξίδι είναι στο Καστελόριζο μέσα στα δωδεκάνησα. Εκεί πολεμούν τους Τούρκους, οχαλευθερών τους χριστιανούς. Μετά πάνε στην Αμόχωστο. Στην Αμόχωστο ε, καταλαμβάνουν το κάστρο. Βοηθούν εκεί τους ανθρώπους ε, να αντιμετωπίσουν το, το, το, το, τους Τούρκους. Γυρίζουν. Έρχονται στη Ρόδο, Αριστίδη. Μπαίνουμε στο λιμάνι και τρομοκρατούν τον Πασά που είναι εκεί. Ε, κάνοντας μια επίδειξη δύναμης για το ποια είναι η κάσος. Η οποία επίσης να προσθέσω έχει... Τον τρίτο σε μέγεθος ναυτικό πολεμικό στόλο μαζί με τα ψερά και μετά την ίδρα και τις φέτσε. Αυτό είναι ένα πρώτο τμήμα λοιπόν για να καταλάβουμε πώς η Κάσος. Πρώτον, δεν είχε ιδιαίτερο λόγο, θα σας θυμίσω, ότι πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας δεν μπαίνουν στον αγώνα. Η Σύρος για παράδειγμα, που έχει τα ναυτικεία, που έχει πολλούς καθολικούς, δεν μπαίνει πότε στον αγώνα, δεν πληρώνει. Έτσι λοιπόν φόρο με αίμα όπως εμείς πληρώσαμε στη Συναχιά. Τρία χρόνια λοιπόν ε, αριστείδη και αγαπητοί ακροατές τρία χρόνια η Κάσος μάχεται. Πάει στη Δαμιέτη, ξε, πάει στην Κρήτη. Καταρχήν η ναυτική δύναμη βοηθάει περισσότερο τους κρητικούς. Έχουμε επίσημα έγγραφα όπου παίρνουν βαθμούς διάκρισης από, από, από, από τους κρητικούς οι κασιώτες καπεταναίοι μας. Σκοτώνω το Κανταρτζής εκεί σε ένα μπλόκο της Κρήτης, από τους πολλούς που πήρε μέρος η ε, Και ε, πάει πα, πα, στη σε ένα πολύ σημαντικό γυπτιακό λιμάνιο, που μέσα στο λιμάνι χτυπάει 35 αιγυπτιακά πλοία. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά άλλα ε, ναυτικά κατορθώματα που κάνουν οι καπεταναίοι μας, την ίδια ώρα που όπως πολύ σωστά είπες, υπάρχουν πάλι επίσημα έγγραφα, στείλτε μας μπαρούτι, Στείλτε μας βόλια, στείλτε μας χρήματα. Τίποτα δεν μας στείλει η κεντρική διοίκηση γιατί ο εμφύλιος μένετε ο Ορλάνδος, η, γενικά η ελληνική κυβέρνηση, οι δύο κυβερνήσεις κάποια στιγμή έχουν έχει χωριστεί στα δύο, γίνεται πόλεμος στο Μοριά. Και από εκεί και πέρα προσπαθούμε να πάρουμε ένα δάνειο από την Αγγλία και αυτό το δάνειο περιμένουμε για να βοηθήσουμε την κρίσιμη στιγμή που έκανε στην περιγραφή της στην αρχή, στην εισαγωγή σου, που γίνεται το ολοκαύτωμα. Μάλιστα. Βέβαια, η τελευταία επιστολή, να θυμίσουμε, είναι στις 12 Μαΐου του 1824 από τους προκρίτους χωρίς απάντηση. Την ίδια Τίποτα. ώρα που εκείνη την περίοδο, ο Αιγυπτιακό στόλος με το Χουσείν φτάνουν στη Σούδα, ενώνονται με τα άλλα πλοία του Ισμαήλ Γιβραλταρ και από εκεί και πέρα ετοιμάζονται για την γάσο. Να πω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο το ορκογεπτιακό στόλος αριστήριοι αγαπητοί ακρότες. Είναι και πολλοί, πολλά καράβια των δυτικών δυνάμεων. Της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Ρωσίας. Είναι καράβια τα οποία τα έχει μισθώσει ο το ορκογεπτιακός στόλος. Χριστιανικά καράβια. Τα οποία όμως αυτά τα καράβια έχουν πληρωθεί για να βοηθούν Τις τουρκικέ, τις τουρκοαγυπτιακές επιχειρήσεις. Ο, ο, η αξιωματική του αιγυπτιακού στόλου είναι Γάλλη. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν, η μικρούλα κάσος, η ξεχασμένη κάσος, αυτό το νησάκι στην άκρη του χάρτη που ήταν σκαλοπάτι τη Ευρώπης και είναι μέχρι και σήμερα σκαλοπάτι της Ευρώπης από την Αφρική, τη Μέση Ανατολή. Αυτό το νησί λοιπόν που έστειλε καράβια στην Τρία, έστειλε καράβια στην Κωνσταντινούπολη στην Άλωση είναι το, το, το, πρώτο, το πρώτο σκαλοπάτι της Ευρώπης αυτή η μικρούλα λοιπόν Κάσος βρέθηκε ξαφνικά έρμεο γιατί, γιατί Κάσος ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο νότο ο δεν οι, οι κασιώτες εμπόδιζαν το τουρκογυπτιακό στο να πάει ακόμα και στην Πελοπόννησο να αναφοδιάσει το στρατό προστάτευαν την Κρήτη άρα ήταν ένα μεγάλο αγκάθι στη μύτη του σουλτάν. Το έβλεπε και στο χάρτη, ένα μικρό κομμάτι είναι όπως και την ε, νωρίτερα yeah. την περίπτωση των ψάρων και λέει αφανίστετα. Ακριβώς και αν δεν βρισκόταν επίσης να το πούμε και αυτό, ένας κασιακής καταγωγής προδότη ο οποίος ζούσε στη ρόδο Ζαχαριάς να τους δείξει το σημείο του αντιπεράτου που σήμερα εμείς ως δήμος πλέον ηρωικής νήσου Κάσου έχουμε κάνει εκεί το μνημείο μας το οποίο μάλιστα τώρα ετοιμαζόμαστε να αναμορφώσουμε και το στις 7 Ιουνίου που είναι το Ολοκαύτωμα αλλά και το, 1800, και το 2024 που θα είναι 200 χρόνια έχουμε προγραμματίσει εδώ ο πολύ δραστήριος Δήμος μας, η πολιτιστική οργάνωση του νησιού μας, η Κοδεδίκ έχουν προγραμματίσει πάρα, πάρα πολλέ εκδηλώσεις για να πούμε επιτέλους ε, ιστορικοί ε, Υπουργείο Παιδεία, οι υπόλοιποι Έλληνε. Γιατί θέλω να πω και κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Δείξτε λίγο, ε, γυρίστε το βλέμμα σα προς τα Δώστε μα περισσότερε σελίδε, δώστε μα περισσότερη αγάπη, δώστε μα περισσότερη προσοχή. Δικαιώστε έναν αγώνα να πούμε και κάτι άλλο, αριστερή. Οι κάσου και τα υπόλοιπα εδώ δεν αλλά οι κάσου επειδή ήταν το, το, το αν θέλει, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πιο σημαντικό σε προσφορά νησί των Δωδεκάνησων στο, στην Επανάσταση του 21. Ποια ήταν η ανταμοιβή το 1830. Να μείνουν τα Δωδεκάνησα, να μείνει η Κάσος, η Καμένη Κάσος, η Θυσιασμένη Κάσος. Να μείνουν εκτός Ελλάδο και να ξαναμπούν το 1947-48 με την σωμά τους. Δηλαδή καίκαμε σκοτωθήκαμε. Καταστραφήκαμε, ξαναχτίσαμε μετά το 1830. Ξανά σκλάβε στην Ανατολή. Το αίμα έτρεχε ποτάμι, ήρωε, μαλλιαράκι, σκανταρτζή, Αρβανιτόπουλο, Γιούλιο Μπουρέκα. Για να περιμένουμε άλλα πόσα χρόνια από το 1830 για να γίνουμε. Ελλάδα. Να πούμε για λαγούς είναι... ιστορικού, ότι η Εύβοια τότε ήταν αυτή που προσαρτήθηκε στον ελληνικό κορμό και μείναν έξω όλα τα νησιά. Ακριβώς και δεν με ενδιαφέρει εμένα. Αυτό μένα με ενδιαφέρουν τα διπλωματικά παζάρια. Με, ενδιαφέρουνε... με ενδιαφέρει η κυβέρνηση τότε, η διοίκηση. Ξαφνικά ένα τμήμα το οποίο έδωσε όσα έδωσε στον ναυτικό αγώνα ξαφνικά βρίσκεται εκτό Ελλάδο. Και μέχρι πάμε το 1912 στην Ιταλική κατοχή, περνάμε άλλα τόσα χρόνια όσα περάσαμε για να φτάσουν και σήμερα. Εγώ ξέρει τι λέω, Πάντα Αριστείδη. Λέω το χτε. Είναι χτε. Είναι ιστορία. Είναι σελίδε. Είναι λίμματα στο διαδίκτυο. Ωραία. Εμένα ξέρει τι με ενδιαφέρει πιο πολύ. Το σήμερα τη κάσου. Το σήμερα τη δώδεκανή σου. Αυτά τα παιδιά, οι καθηγητέ που έρχονται και πέφτουν με τα μούτρα. Οι λίγοι καθηγητέ. Οι ελήψεις που έχουμε, τα ακριβά αεροπορικά εισιτήρια, καλύτερη παιδεία, όλα αυτά διεκδικούμε σήμερα, όχι μόνο να αναγνωριστεί η ιστορία μας. Να δούμε το μέλλον μας, γιατί αν έχεις ένα ηρωικό παρελθόν πρέπει να έχεις ένα ευίωνο μέλλον. Αυτό είναι που εμείς πρέπει να κάνουμε εδώ και στην Κάσο και στα Δωδεκάνησα όλοι μαζί. Πολύ να... σωστά. Το... Αυτό είναι που μα ενδιαφέρει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για το σήμερα, εδώ να βάλουμε μια τελεία πριν ξαναπάμε πίσω και ακούμε σήμερα, δηλαδή πριν λίγα χρόνια, πως οι Κασιώτε θυμούνται και τραγουδούν το ολοκαύτωμα των συμπατριωτών τους μέσα από την γνώριμη και αγαπημένη φωνή του αξέχαστου Σάβα Περσελή όταν τραγουδούσε το Αλέντι. Τεν διαφωνείς? Καθόλου μεγάλη μορφή ο... Περσελής και πολλοί άλλοι και πολύ σημαντική διάσωση τμήματος του έργου τους από τον Σίμωνα Καρά, τη Βουλή των Ελλήνων και πρέπει ακόμα, έχουμε 72 σκοπούς ε, αριστεί με στην Κάσο πρέπει κάποια στιγμή να τους καταγράψουμε και να τους διαδώσουμε. Να δώσουμε λοιπόν τον μουσικό λόγο στον αξέχαστο Σάβα Περσελή. Σα ευχαριστώ Κάσο, λοιπόν, η νησί, σου και πάλι, γεια σου. Γνωστή είναι η ιστορία σου και το λοκαύτωμά σου. Αυτέ τι σελίδε, τι ένδοξε τη ηρωική νήσου Κάσου, αναγνωρισμένη και επίσημα πριν από λίγο καιρό, ηρωική νήσο Κάσο. Θα δούμε λοιπόν τι συνέβη εκείνο το διάστημα όπου η Αιγυπτιακό στόλο το 1824 προβάλλει έτοιμος να κατασπαράξει αυτό το μικρό νησί και τους κατοίκους τους τη συντροφιά μας ο συνάδελφος και συγγραφέας Μινάς Βιντιάδης μηνά αναφερθήκαμε στο σήμερα να κάνουμε λοιπόν τώρα ένα σχήμα προθύστερο για να πάμε στο χτες και να θυμίσουμε στους ακροατές μας τι συνέβη την, την περίοδο γίνηση μέρες λοιπόν να πούμε ότι η κάσους λοιπόν ε, είναι περικυκλωμένοι από τουρκογυπτιακά πλοία. Την ίδια εποχή οι, στην ε, Τρίπολη και στο Ναύπλιο γίνονται μάχες μεταξύ των ε, κυβερνητικών και των αντικυβερνητικών και υπουργός εξωτερικών ο Ορλάνδος είναι στο Λονδίνο για να πάρει δάνειο 800.000 λίρες. Στα γράμματά μας λοιπόν που στέλνουμε στην Ήδρα και υπάρχει και μια απάντηση σε σχέση με αυτά που λέγαμε και πριν αδυνατούν, δεν έχουν καταβληθεί οι μισθοί των και δεν έχουν έρθει ακόμα τα χρήματα του δανείου με αποτέλεσμα δεν σαλπάρει κανένας και έτσι λοιπόν οι κάσους είναι μόνη. όπως είπαμε και πριν γίνεται η απόβαση, γίνονται παρόλα αυτά σκληρές μάχες, εδώ να πούμε δύο παραπάνω λόγια για έναν ήρωά μας που υπάρχει και οδός στη Ρόδο ε, του του, του, καπετάνι, του Μάρκου Μαλιαράκη ο οποίος Μάρκος Μαλιαράκης Αφού πολεμάμε 70-80, είναι και κριτικοί εδώ που μας βοηθούν, αφού πολεμά λοιπόν ε, συλλαμβάνεται, σκοτώνει πολλού, συλλαμβάνεται, οδηγείται μπροστά στον Χουσέιν, ο οποίος ε, του προτείνει να ε, του χαρίσει τη ζωή και να εργαστεί στο, ως καπετάνιος στον Αιγυπτιακό Στόλο με ένα καλό μισθό. Σπάει τα του, σκοτώνει τρεις πριν τον αποκεφαλίσουν... Ε, Φεύγει ο κόσμος από εδώ, πάει στα νησιά, πάει στην Άξο, πάει στην Αμοργού, πάει στην Κρήτη, πάει, φεύγει, πάει παντού, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μαρτυρίες ότι οι κασιώτε ε, κρατούμενοι σκλάβοι πηδάνε στα νυχτά της Κρήτης από, το, από τα καράβια που του παίρνουν στην Ανατολή ε, εχμαλό κολυμπούν και βγαίνουν και ξέρετε τι έχουμε... Μόλις λίγα χρόνια μετά, δηλαδή μετά το 1830, επιστρέφουνε αρκετοί και σιγά σιγά ξαναχτίζεται ένα μεγάλο νησί το οποίο θα γνωρίσει επίσης μεγάλες δόξες ναυτικέ πλέον. Εξυγχρονίζει το στόλο του, φτιάχνει καινούργια καράδια. Υπάρχουν επίσης δοκουμέντα ότι η εκπαίδευση στην Κάσου είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Ε, και όλα βέβαια μετά θα καταστραφούν με την Ιταλική <σοποιητικά> πόσοι οι σκοτώθηκαν με την απόβαση των Τούρκων και πόσοι έφυγαν. <σοποιητικά> Κοίτα, ε, ακριβή στοιχεία αριστίδη, ε, ε, ε, γράφοντας τώρα το θεατρικό Κασιώτες Καπεταναίη Μεγάλη τη μελέτησα για πολλά χρόνια, έτσι κι αλλιώς το έκανα και ως Κασιώτης στις και συγκρατές, όλα τα, όλα τα βιβλία που έχουμε. Ε, Ακριβείς αριθμοί δεν υπάρχουν, να πούμε ότι ήταν τόσοι. Το βέβαιο είναι ότι πάνω από χίλια σπαγιάστηκαν, πάνω από 1.500 και κυρίως νέε γυναίκες ε, συνελήφθησαν και έγιναν σκλάβοι και τους πήρανε μακριά και όσοι πρόλαβαν επίσης έφυγαν, άλλοι κρύφτηκαν σε σπηλιές δεν, και δεν νομίζω κιόλας αρεστή ότι ε, παίζει και κάποιο ρόλο, ή, παίζουν οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση. Όταν ε, οι αριθμοί ευημερούν, και ο ύμνης του Γεώργης Παπαδρέου, οι άνθρωποι υποφέρουν. Ε, νομίζω ότι κρύπτηκαν κάποιες τι σπηλιές, μωρά σώθηκαν, υπάρχει ένα μύθος για ένα παλικάρι παιδί που το στείλαν να φέρει νερό εκείνη την ώρα που κεφαλίζαν οι Τούρκοι και σκοτώνανε, έκανε τον σκοτωμένο και κόψαν από όλου τους ε, ανθρώπους που ήταν στη γη τα αυτιά. και το παιδί αυτό λοιπόν είχε για την υπόλοιπη ζωή του... Ένα αυτή. Ε, η μύθοι, οι η και η πραγματικότητα γίνονται ένα αριστεί, όταν όμως το κεντρικό μήνυμα είναι ένα. Η Κάσος έδωσε πάρα πάρα πολλά στην επανάσταση του 21 για να γίνει η Ελλάδα ελεύθερη και εμείς σε λιγες μέρες 25 Μαρτίου όπου είμαι και ο βασικό ομιλητή θα εκφωνήσω τον πανηγυρικό της ημέρας στις εκδηλώσει. Θα ε, πανηγυρίζουμε για την απελευθέρωση της Ελλάδας, αλλά δεν θα πανηγυρίζουμε για την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν η Κάσος στα χέρια του Χουσέιν. Ε, μάλιστα οι πηγές λένε ότι η υποταγή α, α. του νησιού γιορτάστηκε και με κανονιές από τον τουρκο-εγυπτιακό στον... Εβέδα, Υπάρχουν σήμερα ίχνοι, από εκείνη την περίοδο του ολοκαυτώματος. Ήχνη ε, ε, και, και μιλάς φορά για πραγματικά ίχνη Αριστίδη και όχι για συναισθηματικά ίχνη. Έτσι ναι είναι... που να μαρτυρεί το πέρασμα αυτού του στόλου. Αυτού του ε, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν όμως ιδιαίτερη ε, αρχαιολο... αρχαιολογική όχι, ιστορική σημασία θα έλεγα ε, ίσως υπάρχουν κάποια αντικείμενα τα οποία θα έχουμε συγκεντρώσει αισιοδοξούμε ότι στον νησί μας μια μέρα θα κάνουμε ένα μεγάλο μουσείο της Επανάσταση του υπάρχει γενικά ένα κλίμα να, να... να εκμεταλλευτούμε συσταγωγικά το 21 και κυρίως το 2024 γιατί τώρα όλη η Ελλάδα έχει ήρωες όλη η Ελλάδα επαναστάτησε μικρά χωριά στη Ρούμελη, στην Ήπειρο παντού υπάρχουν αγωνιστές το Μοριά ε, το 24 όμως θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μας με το λοκαύτωμά μας να αναδείξουμε ίσως και τα γεγονότα αλλά και οπωσδήποτε ντοκουμέντα Ως ε, υπάρχει και ένας ε... Για τον χαλασμό είναι γνωστό στο μαύρο πουλάκι κάθεται στι κάσο. Αριστεί, αριστεί μια και το πε αυτό. Γάλλη φωνή, και μαύρο μυρολόι. Μάνα κλαμός ε, μάνα ε, κεβογκητό ε, στο νησί τη Κάσος Η μάνα κλαίει κλαί, κλαί, κλαί, κλαί, το παιδί και το παιδί τη μάνα. Παιδί αυτό είναι ένα κομμάτι τη μνήμη. Ακούω όμω τώρα. Τι έχω σημειώσει ακριβώ γι' αυτό που λε. Όταν έγινε η καταστροφή της Χειού, ο Ντελακρουά, ένας μεγάλος ζωγράφος, έκανε ένα πίνακα. Όταν κάηκαν τα ψαρά, ο εθνικός μας ποιητής έγραψε το φοβερό εμβληματικό ποιημα στο ψαρών την Ολόμαυρη ε, Ράχη, ναι. τα ναι. Στην Κάσο δεν έχουν γραφτεί ούτε ποιηματα από εθνικούς ποιητές ούτε έχουν γίνει πίνακες από διάσημους δογράφους. Έτσι λοιπόν εμείς μόνοι μας, Βγάλαμε αυτό το μυρολόι, θα το έλεγα. Το οποίο, μάλιστα, για να περάσουμε απέναντι και στο, στη, στη, στην κάτω του σήμερα, τα θεατρικά έργα και στα υπόλοιπα, το οποίο, μάλιστα, χρησιμοποιώ ε, πολύ επιμακρών στο έργο μου. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα. Οι νέοι πώ προσεγγίζουν αυτό το γεγονός, το οποίο σηματοδότησε την ιστορία του νησιού στην πορεία του μέσα στο χρόνο. Τι θυμούνται, πώς θυμούνται, πώς οι κασιώτε τους βοηθούν, όπως εσύ, να θυμηθούν, όχι να θυμηθούν ακριβώς, να μπορέσουν να προσεγγίσουν μέσα από τις πηγές, αλλά πιο εύπεπτα πλέον σήμερα το γεγονός αυτό. Ε, έχω την αίσθηση, Αριστίδη, ότι όπως και εγώ και εσύ όταν ήμασταν παιδιά, όλη η σχέση μας με το παρελθόν μας, το ιστορικό ε, και να πάμε στην Κάσο πέρα από κάποια μνημεία και από τις γιορτές της 25 η Μαρτίου και της 7 Ιουνίου και της 28 η Οκτωβρίου αν θέλουμε ή και της 7 Μαρτίου για την ενσωμάτωση πέρα λοιπόν από κάποιες σχολικές γιορτές και κάποια παραπάνω πράγματα που τους λένε ίσως τους σχολείο τους κασιώτες μαθητές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές τους ε, είναι δύσκολο να πω ότι ξέρουν όσο θα πρέπει να ξέρουν την ιστορία. Γι' αυτό τώρα γίνονται και συντονισμένες προσπάθειες και μέσα από το θέατρο και μέσα από την λογοτεχνία και μέσα από βιβλία ε, να γίνουν πράγματα ώστε και τα παιδιά της Κάσου να μάθουν. Ακόμα και εγώ δηλαδή που μου να παιδί στην Κάσου και έγινα δημοσιογράφος στα Νέα ΜΕΤΑ και στο ραδιόφωνο κοιτάω, υπήρχαν πράγματα που τα τελευταία 5-6 χρόνια τη ζωή μου μελετώντας την ιστορία της Κάσου έμαθα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ο μέσος έφηβος ή το παιδί του νησιού μας γνωρίζει το μεγάλο μέγεθος της ιστορικής προσφοράς της Κάσου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι οι εκδηλώσει για τα 200 χρόνια όπου η Κάσου έχει κάνει πάρα πολλές και όμορφες προτάσεις και στην Επιτροπή να θυμίσω ότι έρθει, ε, και η κυρία Αγγελοπούλου εδώ ε, ελπίζουμε λοιπόν ότι μέσα από αυτές συγγραφές βιβλίων, ανέβασμα θεατρικών έργων, ε, φεστιβάλ ε, και όλα αυτά θα μπορέσουμε και ακόμα και τα παιδιά του νησιού μας να μάθουν περισσότερα πόσο μάλλον τα παιδιά όλης της Ελλάδος και όλων των Δωδεκανήσων. Από ποια ματιά εσύ δουλεύοντας το θεατρικά το γεγονός το βλέπεις και θέλεις να προσεγγίσουν οι νέοι σήμερα το ολοκαύτωμα. Κοίτα το θεατρικό έργο που εγώ έχω γράψει και που ο Δήμος ε, Ηρωικής σου Κάσου ε, αμέσως με ενθουσιασμό ανέλαβε την παραγωγή του και καλώς δει των πραγμάτων ε, ελπίζω ότι αν δεν το κάνουμε στις 7 Ιουνίου που το έχουμε προγραμματίσει η μέρα του λογραφτόματος σίγουρα θα το κάνουμε τον Αύγουστο και, και γίνονται και προσπάθειε μάλιστα το έργο να ταξιδέψει και στη Ρόδο έχουν, ε, έχουμε ήδη έρθει σε επαφή και με την Ομοσπονδία Δωδεκανησιακών Συλλόγων ε, και έχει γίνει επίσημο έτοιμα και στην περιφέρεια. Ε, ελπίζουμε να ταξιδέψει στα Δωδεκάνης, να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Λέγεται κασιώτε Καπεταναίοι μεγάλη Άγνωστοι του 21 και όλη η φιλοσοφία του έργου στο οποίο να πούμε ότι συμμετέχουν τρεις κασιώτε ηθοποιεί μέλη του θεατρικού εργαστηρίου Κάσου Γιάννης Μαρίνος ώστε να δείξουμε και, την, και αυτή την πλευρά του νησιού μα την ε, έκφραση, τη δημιουργικότητα. Ε, σκηνοθετεί η Βάνα Πεφάνη. Πέσουν ακόμα δύο πολύ σπουδαίοι Έλληνε ηθοποιοί. Ο Χρήστος Απουτζής, με πολλά χρόνια στο θέατρο και την τηλεόραση, και ο Δημήτρης Μαζιώτης, που τώρα είναι επίσης βασικός ε, ηθοποιός της Άγριες Μέλισσες. Ε, κάνουμε λοιπόν ένα έργο, το οποίο αναφέρεται ακριβώς, ξεκινάει από την αρχή της επανάσταση και φτάνει μέχρι την ημέρα του Ολοκαυτώματος και το μήνυμα ακριβώς που θέλουμε να δώσουμε είναι αυτά που είπα και στην αρχή της συζήτησης μας. Αριστείδη, δηλαδή ε, ε, ήμασταν πολύ καλά, ξεσηκωθήκαμε, δώσαμε πολλά, δεν αμυθήκαμε, το σήμερα μετράει. Δείτε την Κάσο, ακούστε την Κάσο, προσέξτε την Κάσο. Οδεύοντας προς το κλείσιμο αυτής της ωραίας συζήτησης ε, Θέλω να μου πεις Μινά, αν έχει εμπνεύσει στο πέρασμα των χρόνων το ολοκαύτωμα και τους λογοτέχνες και τους ποιητές μας. Εννοείς τους κασιώτες, τους δωδεκανείς. Γενικά, γενικά, γενικά, αν στη δεν λογοτεχνία νομίζω. συναντάμε την Κάσο. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Αν της αριστείδει ε, ακόμα και τα λύματα στο διαδίκτυο, ε, τα σημαντικά γεγονότα... Τη Επανάσταση του 1921, στα περισσότερα, γιατί έχω μελετήσει εμβριθώ και το διαδίκτυο αλλά και, τα, και την βιβλιογραφία, τα περισσότερα λύματα, κάποια μπορεί να αναφέρουν 7 Ιουνίου. Το ολοκαύτωμα τη Κάτσου. Τέλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μπορεί να διαβάσουμε ότι ο, ο Κολοκοτρώνης έκανε αυτό και την ίδια ώρα κάτι πολύ σημαντικό που έκαναν οι Καστιώτε, καπεταναί να μην υπάρχει καν καταγεγραμμένο. Σε κάποια δε δεν υπάρχει ούτε η καταστροφή τη κάσου. Δηλαδή αυτό είναι και το μεγάλο θέμα που νομίζω πρέπει να αντιμετωπίσουμε πλέον και την εποχή τη τεχνολογία και του διαδικτύου ε, περισσότερο να αναδείξουμε την ιστορία του νησιού μας ακριβώς αυτή την προσφορά. Ο διαμαντή Διαμαντή έχει επιλέξει ένα αγαπημένο σου σκοπό το πάθος, κλείνοντα θέλουμε εσύ να μα το προογήσει. Θέλω να ότι αυτό το όμορφο τραγούδι. Ε, είναι ε, το κατέγραψε ο, η μεγάλη μορφή της λαογραφίας μας, ο Σίμων Καράς. Η ηχογράφηση έγινε στην Κάσο σε ένα σπίτι απέναντι, στο σπίτι της, της Παπαδιάς Κούλα Καζή, απέναντι από την εκκλησία του Σταυρού. Βάλαμε στο πάτωμα, βοήθησα και εγώ ήμουν ένα παιδάκι, βάλαμε στο πάτωμα κυλίμνια και κουρελούδες για να μην, οι, να μην ακούγονται χτύπη των μουσικών και αυτή, αυτή η εκδοχή του πάντως που θα ακούσουμε τραγουδούν δύο αγαπημένοι άνθρωποι δύο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου τα αδέρφια της μάνας μου ο δάσκαλος τραγουδιστής και λιράρις της συγκεκριμένη περίπτωσης Μιχάλης Καραγιανάκης και ο Λαουτιέρης, ο άλλο αγαπημένος μου θύος Μανώλης Καραγιαννάκης ε, σε μια ωραία εκδήλωση που είχαμε κάνει στη Ρόδο όταν ήμουν διευθυντής των ταχυδρόμων, τιμήσαμε με το παράρτημα της Δώρα Στράτου και τον Νίκο Παπανδρέου μαζί, τιμήσαμε τον δάσκαλο Μιχάλη Καραγιανάκη που έχει φύγει από τη ζωή και ήταν πολύ σημαντικός για την Κάσο, εκπαίδευσε γενιές και γενιές. Εμεί ευχαριστούμε ε... και κλείνοντα να πούμε ότι ο Μιχάλη Ο καραγιανακης ε, ήταν συνεργάτη για πολλά χρόνια του ραδιοφωνικού σταθμού Ρόδου, του ΕΙΡΤ πρώτα και μετά τη σέρτ από τα πρώτα χρόνια που δημιουργήθηκε ο σταθμό εδώ στη Ρόδου και όλες του οι ομιλίες οι οποίες μεταδίδονταν ε, μια φορά ή δυο φορές τη βδομάδα ακριβώς εξυμνούσαν τα κατορθώματα των Κασιωτών και πιστεύουμε κάποια στιγμή να συγκεντρωθούν αυτές οι ομιλίες και να εκδοθούν. Μινάβη Διάρτης, ευχαριστούμε μακάρη. πολύ. Και εγώ ευχαριστώ την ΕΡΤ ΕΕ Νοτιού Αιγαίου, εσένα Αριθίδη, όλους τους συνεργάτες ε, έχετε την αγάπη μας από την Κάσο Σα ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την προβολή και θέλουμε να είστε κοντά στην Κάσο και το επόμενο χρονικό διάστημα όλο το 21 ε, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε αυτή ακριβώς την ε, πλευρά την ιστορική, της ιστορικής προσφοράς μας. Και όχι μόνο το 21. Και πάλι ευχαριστούμε. Ακούμε λοιπόν τον αγαπημένο σκοπό το Πάθος. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας στην Κάσο. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. το παθός pandon ton tragouza ash Τον ουρανό τον πραγμούς ουδασ που το με το όμορφο αυτό μυρολόι το Κασιώτικο και όπως τονίζει ο Μανώλης Μακρύς το υποέκδοση βιβλίο του για τα Δωδεκάνησα και το 1821 εκεί που δεν φτάνει ο καθημερινός μας λόγος έρχεται η πίεση να σηκώσει τα φτερά τη τα συναισθηματικά. Και η κασιώτικη δημοτική μουσα τραγούδισε εκείνο το χαλασμό με το τραγούδι «Μαύρο πουλάκι κάθεται στις κάσου τα γριοβούνι, βγάλει φωνήτσα θλιβερή και μαύρο μυριολόη, μάνα και βουνγητός στο νησί της κάσος, η μανακλεί το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και ο αδερφός την αδερφή και άύρο την καλή του «Γίνονται στίες τα κορμιά, τα αίματα ποτάμια, πα και πλάκωσε, πα και σεισμό σε γίνει». Μια επανούγλα πλάκωσε, μια σεισμός σε γίνει. Χουσέν σε πλάκωσε από την Αλεξάνδρα. Στο φρύε πιε κι άραξε η φοβερή αρμάδα. Βγάλε αρβανίτες περισού, βγάλ' για να πατήσουν το σταυρό, για να πατήσουν τάγια, να μαερίσουν εκκλησίες κι όλα τα μοναστήρια». Σφάζουν του γέρου και τι γριέ και όλα τα παλικάρια, τι κοπελιέ και τα μωρά στη φλότα του μπαρκάρουν. Σκλάους να του πουλήσουν στι μπαρμπαριά στα μέρη. Και μια από τι κλάε είπε με θλιερή φωνίτσα, χίλια κι αν κάμε χουσέιν, χίλια κι αν μα πουλήσει, εμεί του Τούρκου το σπαθί δεν θα το φοβηθούμε. Για θα μα κόψει όλου μα, για λευτεριά θαούμε. Που λέει ότι δεν μπορεί Με τον όμορφο αυτό μουσικό σκοπό, πάλι με τον αξέχαστο Σάβα Περσελή, κλείνουμε εδώ το αφιέρωμά μας στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Θερμές ευχαριστίες στον δημοσιογράφο και συγγραφέα Μιναβιδιάδη Βιντιάδη για τη συμμετοχή του. Στο μικρόφωνο ήταν ο Αριστίδης Μιαούλης, στη μουσική και τα τραγούδια ο Διαμαντής Διαμαντής και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Μπαλής. Σα νοδό με που σέλεγαν, αμώ μορφίσε